101,5 FM Stair. Μιλάτε κυρίε και έχω. Ειδήσει έχω, σχόλια έχω, τραγούδια έχουν, κυράστη, κυρίες, κυρίες. Τώρα και στην πόλη σα η καλύτερη εκπομπή. Πάρε δεν θα χάσει. Καθαρίζω, η πόλια, καθαρίζω ανώκεδες, η κόμματα καθαρίζω, στον τοίχο, τώρα και στη γειτονιά σας, τυράστιοι κυρίε και κύριοι, στρατιού έχω, η τυρνετ έχουν, η τελέφωνο έχουν. με ένα καιρό εκπομπή, δώρο ένα καιρό κρυμμίδια. Στον τείχο, η καλύτερη εκπομπή της ανθρωπότητας, Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε στον τοίχο Και σήμερα Εδώ είμαστε Γιάννης Λαζάρου στο μικρόφωνο 2681 4060. Αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση Να μας μεταφέρετε και τους πανηγυρισμούς σας Τη χαρά σας, την αυτοπεποίθησή σας Την ευτυχία σας διότι άνοιξε η ΕΡΤ Λύθηκαν τα πρόβληματά σου μεγάλε Από σήμερα τελείωσε, δηλαδή Τι άλλο θες τώρα yeah. Καλημέρα σε όλους τους φίλους Που είναι συνδεδεμένοι Και εδώ γύρω από τον αέρα Αλλά και μέσω γερού Ιντερνεδίου Από την Αλεξανδρούπολη Και την Δράμα και την Κοζάνη Και την Τολεμαΐδα Και τη, το τη Βέρια Και την Ορεστιάδα Και την... Πολλά φιλιά και χαιρετισμού στο Γρανίτη. <Τι> λοιπόν και... Στην Καλαμάτα, στην Εμαία, στο Ρεφέμνο, σε όλους τους φίλους. Στην Άνω Κιψέλη εκεί, φαντάζομαι εσείς τώρα εκεί στον Γκιζί, στην Άνω Κιψέλη, ε, κοντεύετε από τη χαρά σας να πηδήξετε από τον μπαλκόνι που άνοιξε ή έτσι δεν είναι. <Τι> δεν νομίζω να έχετε κάποιο άλλο πρόβλημα πια. Το τελευταίο σας τόλης ο Τσίπρας. Αυτά είναι, κυρία μου και κυρία μου. Όταν δίνεις προεκλογικές υποσχέσεις με ξένο κόλο, πρέπει να τις υλοποιείς πάντα. Δεν ξέρω αν με σύλληψες, με σύλληψες, όχι, δεν έχει σημασία. So κυρία μου και κυρία μου, η Σαπροφητείαση, η οποία προσέφερε πλέργια η 40χρονη πορεία της γαλαζοπράσινη τρούγκας, στον πορεία προς τον όλεθρο αυτή της χώρας Οργιάζει ε, Τους τελευταίους καιρούς Ενδεδημένη την ροζ, Τον ροζ Μανδία, Της ε, Σεριζαίκες ε, Κολτούρας και ιδεολογίας Θα λέγαμε ναι, Όπου Με την σύμπραξη των ανεξάρτητων Να μην το ξεχνάμε αυτό Με την σύμπραξη των ανεξάρτητων και Ελλήνων Του πάνου, του ράμπου, Του πάνου ράμπους ναι. Λοιπόν μεγάλε, με τη σύμπραξη αυτό και αυτών των πατριωτών, διότι μη, μη, μεγάλε μην τολμήσει τώρα σου λέω, είναι ούλοι αυτοί οι πατριώτες Ελήθη μεγάλε, ελήθη το, το πρόβλημά σου, ανάσανες επιτέλους, άνοιξε η ΕΡΤ Για να φανταστείς από τη χαρά μας θα δώσουμε το βράδυ και είστε καλεσμένοι, εμείς φεύγουμε από τώρα εδώ οργανώνουμε αραμπάδες θα καβαλήσουμε αραμπάδε να πάμε στη συναυλία η οποία θα γίνει στις 8 το βράδυ. Ένδυμα επίσημο. Ρόσμαν Μανδία από μέσα πράσινο γαλάζιο ε, με επιγραφή Στρούγκερμαν. Ο είναι ο Σούπερμαν. Ο Ζούπερμαν έχει βάλει Στρούγκερμαν. Μεγάλε Αυτή είναι η, η ζωή. Αν μπορεί, Όχι η Κωνσταντοπούλου. Η πραγματική ζωή. Η ζωή ήταν πρώτη-πρώτη σήμερα. Πρώτη μούρη σου λέω... Πρώτη μούρη σου λέω στο... Δεν έχει να γίνει εκεί τώρα. <ΣΣΣλυκά> <σχυ> <ΣΣΣλυκά> Τι τρώγαν. Καλά τώρα θα δεις. Α... Απόδειξη του εδώ που σας λέω είναι οι προσλήψεις οι οποίε κάνει ο Πανοράμπο... Ο Πανοράμπο, οι προσλήψει οι οποίε κάνει στο Υπουργείο Άμυνα. Παρακαλώ. Μουρίστε. <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> όχι, όχι, όχι. Δεν υπέρχε να πο... πω... Ναι ρε, δεν βγήκανα αυτό ναι, ρε. Ναι, ρε Ναι ρε Όχι ρε, όταν ξεκίνησε η ΕΝΕΔ Πώς τη λέγατε. λέγανε, δεν βγήκε πρώτος ο Παπαδόπουλος Δεν είχα, είσαι τρελή Λοιπόν, τι σου λεγα τώρα Μου φύγε Μου φύγε Τι σου λεγα; Λοιπόν, μεγάλη τέλος πάντων α, Ένδυμα επίσημο με ροζ Μπέρτα. Θα μαζευτείτε όλοι οι Στρούγκερμανικοί για να γλεντίσετε. Α, τι σου λέγα, είχαν φάει οι προηγούμενοι. Α, σου λέγα για τον Πανουράμπο. Ε, ο Πανουράμπο, αυτή η υπέρτατη μορφή τη δημοκρατία. Όπω γνωρίζετε, ειδικά εσεί οι οπαδοί του, του Πανουράμπου. Λοιπόν, έκανε προσλήψει στο Υπουργείο. Οι προσλήψει που κάνουν στο Υπουργείο Άμυνα, κοίτα, μεγάλε, μπορεί να μην έχει σαγιουνάρα ο, ο Φαντάρο. Τι δεν κάνει σε Γιονάρα, η Ιβρακή ή Σκελέα να πούμε, τι δεν την κάνετε η Σκελέα, αλλά οι προσλήψει του Πανοράμπου στο Υπουργείο Εθνική Αμήνη καλά κρατούν. <Και> Όταν σα λέω μην γκέτε τον εγκέφαλό σα από site δίθεν πατριωτικά και δίθεν αγωνιστικά στο διαδίκτυο, λοιπόν κρατήστε το σε μια άκρη του εγκεφάλου σα. Τα προσέλαβε όλα τα παιδιά, να μην πω το όνομα τώρα και δεν θέλω να δώσω κλικ σε άχρηστου ούλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν για πάρτι του τα προσέλαβε ο, ο Πανοράμπο στο... ως δημοσιογράφος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ε, δηλαδή αντί να έχει σκοπιές στο Υπουργείο Οικονομικής Άμυ... ε, ε, Εθνικής Άμυνας με σχολείτε, έχει δημοσιογράφους, στα γραφεία πια δεν κάθονται, στρατηγή, λοχαγή, συνταγματάρχες ε, ξέρω εγώ και τέτοια, κάθονται δημοσιογράφοι εκλεκτών ιστοσελίδων Ιντερνετιακών που αγωνίστηκαν για τον Μπανουράμπου Μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς είναι καρατζεφερνιακοί Ήταν άνθρωποι του καρατζαφέρι Θα μου πεις αυτοί είναι άνθρωποι κανενός Όχι ρε παιδί μου δεν το λέω από αυτή την άποψη Λέω για τις στολές που φόραγαν κατά περιόδου Πριν φόραγαν του καρατζαφέρι Μετά φόρεσαν του πάνου Λοιπόν και τώρα μεγάλε όλοι οι διορίστηκαν. Στο Υπουργείο επί της Εθνικής Αμήνης Ορμα Πανοράμπος Σώση μας Ο Γεια σου ρε Πανοράμπο Γι' αυτό σου λέω όλα δεικνύουν μεγάλε Την απόλυτη ευτυχία Στην οποία βουλάξαμε Την απόλυτη δημοκρατία Την οποία ζούμε Αν αυτά γινότανε άλλες εποχές Άλλες εποχές μιλάμε Θα δεν θα είχε μείνει πέτρα Πάνω στην πέτρα σου λέω αν αυτά γινόταν άλλες εποχές, αν έβγαινε ας πούμε, ο Πρωθυπουργό σου άλλες εποχές και συμφωνούσε απόλυτα με τον Γιούνκερ λοιπόν και λέγοντάς μας δηλαδή πήγε χτε, εκεί έκαναν τι έκαναν πάλι παράσταση οι σχέσεις μας γεφυρώνονται υπό Τσίπρας. Θυμάσαι τι σου είχε πει προχτές ο Γιούνκερ, θα φτιάσουμε γέφυρες. Ίδι, ίδια, το ίδιο σκεπτικό έχουν τα ναζιστόμουτρα. Το ίδιο τις ίδιες κουβέντες χρησιμοποιούν Εσύ τις ακούς αλλιώ Από ροζ χιλάκια Και αλλιώς από ναζιστικά Φασιστικά κολιτάρικα χιλάκια Κατάλαβες όπως είναι Του Γιουνγκέρεος Λοιπόν και όλοι μαζί Κυρία μου και κυρία μου Σε σένα τον απελπισμένο απευθύνομαι Δεν απουθύνομαι στο βολευμένο καθίκι, Το οποίο τρίβει τα χέρια του αυτέ τις εποχές Και βέβαια Δεν γνωρίζει ότι έρχεται η ώρα του. Νομίζει ότι δεν γνωρίζει ότι έρχεται η ώρα του. Πευθύνομαι σε σένα, λοιπόν, τον απελπισμένο και σου λέω το εξή: Το πόσο συνεχίζεται το δουλειό αποδεικνύεται το ότι αυτοί που το παίζουν κυβέρνηση, οι κυβερνώντε αυτή τη στιγμή, είναι αριστεροί, με το ξεχνά, ζήτησαν 9 μήνε παράταση του δεύτερου μνημονίου. Κατάλαβε, Μιγέλε, αυτοί τα σκίσαν τα μνημόνια. Δεν υπάρχουν μνημόνια. Και ζήτησαν 9 παράταση μέχρι το Μάρτιο. Να σου κάνω τώρα άλλη μια ερώτηση Για να δεις ότι δεν θυμάσαι ούτε τι, Όχι τι έφαγες το μεσημέρι Μπορεί να μην έχεις να φας αλλά δεν θυμάσαι πότε πήρες την τελευταία ανάσα Ποιος πρότεινε την προηγούμενη εβδομάδα Παράταση του μνημονίου μέχρι το Μάρτιο Ποιος από τους Ευρωπαίους εταίρους σου Μα ο Γιούνκερ φυσικά και ήρθε στη σύναξη Η Παρέα, Και ζητάει και αυτή η μηνύη Πρόσεξε όχι εξάμινοι, εφτάμινοι, οκτάμινοι, εννιάμινοι όπως την είπε ο Juncker. Παράταση μέχρι το Μάρτιο. Και προτείνουν να μην πάρουν ε, δανεικά τώρα, αλλά να αδειάσουν τα 23,5 δις ευρώ από τα ελληνικά ομόλογα που είναι στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και, άλλα, τέτοιες, και άλλες τέτοιε ωραίες αρλούμπες. Νικόλα μου το σλόγγαν «Τετέλεστε» δεν αλλάζει. Διότι το «Τετέλεστε» είναι κυριολεκτικά «Τετέλεστε». Είπαμε ενδεδειμένη το Ροσμανδία όλη αυτή η σαπίλα η οποία αναπτύχθηκε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καμία ναι. Τι βέβαιε. Τι σφακάρει. Ναι, μωρέ, πηγαίνει έρχεται. Ναι, ακριβώς. Όπως το λες, όπω το λε. Όπως το καταλαβαίνεις η αγαπητέ μου. Ότι ο Τσίπρα δεν έχει κανένα λόγο σε αυτέ τι συνάξει. Ο Τσίπρας είναι ένα σφαχτάρι εκεί το οποίο το, το περιφέρουν και συζητάει ο Γιούνκερ, ο Ολάντ και η Μέρκερ. Διότι ο Τσίπρα μετά βγαίνει και λέει αυτά που είπε ο, ο, ο Γιούνκερ την προηγούμενη βδομάδα. Πού είναι ήδη, το. Υπάρχει κανένα ψέμα σε αυτό το πράγμα. <Και> αυτό κάνει ο Τσίπρα. Βγαίνει και λέει ότι λέει ο Γιούνκερ την προηγούμενη βδομάδα. Ε, όπως καταλαβαίνεις Μεγάλε όχι δηλαδή δεν μιλάμε δεν έχουν στον εγκέφαλό τους την ε, υποψία να αναπτύξουν σε αυτή τη χώρα κάποια εργασία αντίθετα, αντίθετα εφαρμόζοντας ε, απόλυτα το δεύτερο μνημόνιο λοιπόν φτιάχνουν και άλλους νόμους να φανούν καλύτεροι από τους προηγούμενους στα αφεντικά τους στενόνη... αυτή είναι η πραγματικότητα θα είδατε νομίζω οι δημόσιοι υπάλληλοι το σχέδιο νόμου για τη φορολογία σας που, που ετοιμάζει ή έχει έτοιμο η κυρία Βαλαβάνη Νομίζω θα του ρίξετε μια ματιά έτσι δεν είναι mm. Διότι μπορεί, κοίταξε να δει κάτι ε, Εγώ σου έλεγα και επιμένω ότι θα σε φτάσουν γύρω στο 400 ευρώ μισθό mm. Αλλά ο ονομαστικός μισθός σου μπορεί να είναι και 5000 ευρώ mm. Θα σου μένουν 300 όμως Λέμε τώρα ρε παιδί μου Απ' του φόρου, δεν ξέρω τα αν τα έριξε μια ματιά στο νομοσχέδιο τη κυρία Βαλαβάνη. Αποκλειστικά για του δημόσιου υπάλληλου. Έριξε, μπα. Θα, θα βγει ο Ισέντε Καλαιστίνη, η Άννα και θα σου πει: Κυρία μου και κυρία μου, όπου και να ρίξει το μάτι σου, κουβέντα, κουβέντα, ανοίχτισμα. Σε τοπικό επίπεδο, σε πανελλαδικό επίπεδο, σε τηλεοπτικό επίπεδο, σε ραδιοφωνικό επίπεδο. Πάντου κουβέντα, κουβέντα, κουβέντα, κουβέντα. <σίλω> τα τσαπιά έχουν πιάσει όχι σκουριά. Λοιπόν, δεν υφ... έχουν λιώσει από την αχρηστία. <σίλω> δεν υπάρχει από το, από το δορυφόρο της... Μπες εκεί στο Google Earth, πώς το λένε. Και κοίτα την Ελλάδα. Είναι σαν, ένα, σαν μια μεγάλη μπουμπονιέρα από τα βάτα η Ελλάδα. <σίλω> Σκέψου ότι μια ολόκληρη κυβέρνηση δεν μπόρεσε να βοηθήσει 7 εκατομμύρια πληθυσμό στην Αθήνα να μην πνιγεί στη διοξίνη από την ύποπτη φωτιά που μπήκε στο εργοστάσιο. Ανακύκλωση εκεί πέρα. Ολόκληρο μηχανισμό μιλάμε, μεγάλε. Έπρεπε να διατεθούν 20.000 ευρώ για να γλιτώσουν την καρκινογόνο ανάσα 7 εκατομμύρια άνθρωποι και δεν μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν. Ο ένα γαβγίζει έτσι, ο άλλο γαβγίζει αλλιώ και όλοι μαζί αληχτάνε και γιατί στο, στο τέλος του μήνα ο μιστά, τα μιστά τους συν τα θα πέσουν <μμυρίζει> αν είναι άλλη πραγματικότητα ορίστε να σας βγάλω και στον αέρα δεν έχω κανένα πρόβλημα <μυρίζει> δεν έχω κανένα μα κανένα πρόβλημα <μυρίζει> κυρία μου και κυριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο <μυρίζει> αυτό που λες μεγάλε δούλεμα στο δούλεμα και τι έχουμε λέει μου <μυρίζει> μίλησε ο μας ορίστε ναι Ναι, ευχαριστώ Αστάδια Αλλά τι θέτεις ρε γουγλίνα μου Μας έχετε Μας έχετε Βρίξει να πούμε Έλα ρε βίβι, καλή σου μέρα Τι κάνεις, <συσίλισμα> Δεν ακούτε Μέσω ίντερνετ, τι να κάνω Ρε κουπέλα μου, τι να κάνω Να πούμε, να... δεν δουλεύει ο Ιντερνέδιος Σήμερα, για να δω Εδώ αυτό το μηχάνημα, εδώ. Τι κάνει αυτό το μηχάνημα να δω μισό λεπτάκι Αυτό φαίνεται ότι εργάζεται Λοιπόν, ήθελα να σας πω Όσοι δεν ακούτε το... Όσοι, ναι, μου στείλει και ο Βασίλης Τι έγινε Βασίλη, δεν ακούς και εσύ, ε Δεν ακούμε από το ίντερνετ, μάλιστα Δεν ακούτε από το ίντερνετ Όσοι δεν ακούτε από το ίντερνετ <laughs> Ακούστε τι θα σας πω <laughs> Ακούστε την εκπομπή Από τη... Στις 12 η ώρα από το Radio World Και... Από το αρχείο Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο Αυτή η δικά τη στιγμή για να σας για να να το φτιάξω δεν, δεν ξέρω να το φτιάξω δεν ξέρω λοιπόν οπότε αυτά λοιπόν τι λέγαμε λέγαμε λοιπόν για το δουλεμα που τρώμε και τι μάζες ακούστε τώρα ναι. ακούστε ακούστε ακούστε κυρία μου και κυρία μου για να καταλάβεις ότι ο βολεμένο δεν έχει τσίπα στην έρα Ιωαννίνων έχουν στήσει γλέντι από τώρα λέει με κρασί και μεζέδες Ακούς μεγάλε στα παπάρια τους ανεσί δε οχι δεν έχεις τον ήλιο μοίρα στα παπάρια τους μιλάμε έχουν στήσει γλέντι τώρα μιλάμε και γλεντάνε με κρασί μεζέδες και κλαρίνα Ακούς αυτό είναι αυτό είναι ο χαρακτήρας τους αυτός, αυτή είναι η ποιότητά τους ως άνθρωποι ως πως ε, να στο πω δηλαδή <Κι> δεν τους νοιάζει τίποτε άλλο από το να αρμέγουν όχι τώρα εδώ και χρόνια τη Γελάδα <Κι> να ονειρεύονται κότερα και μήκονους και τέτοια με κλεμένα, <Κι> και το πάρτι συνεχίζεται και το η το τσιπριστάν <Κι> γίναν από, από πασοκόκαυλι όλοι τσιπρόκαυλι τώρα και πίνουν και γλεντάνε η υγείαν του μαλάκα ο οποίος έχει οδηγηθεί στον κεάδα. αυτό Αυτή είναι Είναι πολύ, είναι πάρα πολύ τι, τι να σου κάνω εγώ τώρα που είναι πολύ Δυστυχώς ε, Δυστυχώς είναι πολύ Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό Απ το, να, το μόνο που μπορώ να κάνω Είναι να χρησιμοποιώ αυτό το μικρόφωνο Οπότε λοιπόν, τι σου είπε ο σύμμαχός Ο Νταζε Μέχρι 18 Ιουνίου μην ανησυχείς Μην ανησυχείς καθόλου Μέχρι 18 Ιουνίου θα έχουμε συμφωνία Τι συμφωνία Με παράταση μνημονίου Με νέα μέτρα Και καμία μονομενή ενέργεια από την Ελλάδα Κατάλαβες Ό,τι που είναι οι σύμμαχοι Τα αφεντικά Ό,τι που είναι τα κολλητάρια η σύμμαχοί σου Όταν οι... έχουν φτάσει ένα λαό Ποιο λαό θα μου πεις 70... Έγινε έρευνα το, 78, το, το 77% των Ελλήνων να θέλει συμφωνία δηλαδή παράταση μνημονίου ξέσκισμα ε, κάθεσε και σκέφτεσε ότι κάποτε τα νούμερα είναι λογικά Είναι αυτό το 77% ακριβώς είναι βολεμένο. τόσο είναι ο πληθυσμό ο οποίος είναι αρμέγει την, την κατάσταση την άρμεγη και την αρμέγη <Το δεν τους νοιάζει φέρτε μας νέα μνημόνια λένε υπογράψτε δεν υπάρχει για αυτούς ούτε εθνική ανεξαρτησία, ούτε αξιοπρέπεια, τίποτα. Υπογράψτε. Κατάλαβες και φυσικά καμία κουβέντα για έξοδο από το ευρώ. Τους συζητάμε τώρα μεγάλε. Ξέρεις τι θα πει τώρα ο χθεσινός βρωμιάρης θεονίστικος. Σήμερα, σήμερα που μιλάμε να κλείνει ταξίδια στις Βιέννες και τις Κωνσταντινούπολες. Το, ο, ο χθεσινός όχι βρωμιάρης και νηστικός, Όχι άεργος και πανίβλαξ. Δεν είχε στον ήλιο μοίρα, δεν είχε. Ε, όχι ικανότητα να επιβιώσει. Απλά και μόνο μπήκε στο κόμμα και στο δημόσιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μεγάλε. Τσιπρά! Ω Τσιπρά! Καλά, δεν μιλάμε για το σκουρλέτι τώρα. Και τα άλλα παιδιά τη αριστερά. Εμένα, ξέρετε, η μεγάλη μου συμπάθεια. Η παλαιά είναι ο. Πώ τον λένε, έχουν τον αληχταρά εκεί. Τον, τον μπατούλη, στρατούλη, πώ τον λένε. Και η νέα είναι ο φίλης Αν δεν δω φίλη το βράδυ, δεν πέφτει. Μπαύ... Πώς κάνεις εσύ την προσευχή σου ως χριστιανός Βόηθα Παναγιά μου και λοιπά Εγώ άμα δεν δω το φίλι το βράδυ δεν την πέφτω Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι Αυτοί γλεντάνε με συναυνίες όπως το λέτε Ναι, ναι, ναι, ναι ναι, ναι, ναι. Ακριβώ αυτό, αυτό γλεντάνε. Είναι τόσο ξεφτυλισμένοι, αγαπητέ μου. Είναι ξεφτυλισμένοι, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Αυτή τη στιγμή συζητάνε για παρατάσει μνημονίου, για σφάξιμο. Για σφάξιμο συνταξιούχων, για για για, και αυτοί γλεντάνε με κρασιά και κλαρίνα. Γιατί, γιατί θα, γιατί θα, θα, θα τρώνε κι αυτοί, από τα δανεικά. Είναι, είναι, πρόκειται περί εξεφτελισμένων, όχι ανθρώπινων υπάρξεων. Ε, περί δίποδον. δίποδων είναι εξεφτελισμένα δίποδα δεν, δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός να σου, πρόσεξε να σου λένε αυτή τη στιγμή σου παρατείνουμε το, αυτό, σου ξεσκίζουμε εκείνος, ε, τέρματα εκάς, τέρματα άλλα, καλά για νοσοκομεία δεν συζητάμε, για παιδί δεν συζητάμε και εσύ να, να κρασιά και γλέτια και συναυλίε. γιατί γιατί θα συμμετέχεις στο μεγαλύτερο πίδημα των, ε, Μιας μερίδας του ελληνικού λαού Έγινες και εσύ ο τώρα Μπήκες να πάρεις και εσύ Απ' τα δανεικά Επαναλαμβάνω ότι όσοι πληρώνονται αυτή την εποχή από το δημόσιο είναι γερμανοτσολιάδες Το λέω πληρώνονται απ' τη Γερμανία Ας πληρωθούν από αλλού Παρακαλώ Έλα Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Αυτή την κουβέντα την είπε όταν την είπε αυτός που την είπε μεγάλη. Έχεις δίκιο. Στους προσκυνημένους πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Αγκούρι και βαζελίνη ίσως. Λέμε τώρα. Αλλά ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Στο έχω ξαναπεί. Είναι αμέτρητη αδερφέ μου. Είναι αμέτρητη. Είναι αμέτρητη μιλάμε. Σε ρωτάω αυτή τη στιγμή πληρώνεις από δανεικά που σου, δίνουν, σου δίνει ο Σόιμπλε. Ποιον, ποιον υπηρετή, λοιπόν. Ποιον υπηρετής, ρε, μεγάλη. Πληρώνεσαι από καμιά πατρίδα η οποία έστω ε, λειτουργεί και τα λοιπά. Πληρώνεσαι από δανεικά, σε ξεφτιλίζει ένα κούτσαυλο εκεί πέρα. Λοιπόν, σε ξεφτιλίζει, σε λέει απαταιώνα, σε λέει, σε λέει για να σε πληρώνει. Άρα από... τι είσαι εσύ που πληρώνει από το Σόιμπλε. Μια απλή ερώτηση κάνουμε. That? Τι είσαι εσύ που πληρώνει από το Σόιμπλε. Yeah. Τα συμφέροντα τη Ελλάδα σε Έλα ρε. Oh. Έλα ρε και δεν το είχα χαμπάρι αυτό το πράγμα ρε. Δεν το χαπάρι χαπάρι ρε παιδί μονα. Τι είναι αυτά που μου λες Ακριβώς λοιπόν η έρευνα αυτή Όσο στημένες και αν είναι οι έρευνες μεγάλε Δεικνύει την πραγματικότητα Το 77 εκεί με 80% των Ελλήνων είναι ε, ε, ε, Ζούνε αυτή τη στιγμή Από αυτό που λέγεται κράτος Οπότε θέλουν Εδώ γλεντάνε ρε Γλεντάνε ρε με κρασιά ρε. Το καταλαβαίνει. Τι γλεντάνε ήθελα να ξανα, Τι γλεντάνε τι γλεντάνε, πραγματικά τι γλεντάνε Πραγματικά δηλαδή Αυγή ένας να μου πει γλεντάμε αυτό Τι, το ότι θα παίρνεις Θα σου δίνει το παντεσπάνι σου και σένα ο Σόιμπλε Τι γλεντάς ρε μεγάλε Μη χρησιμοποιήσουμε τώρα Παρακαλώ Ακριβώς Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γλεντάνε αυτό που είπες Αγαπητέ μου ότι θα σου κόψουν εσένα το ρεύμα Ότι θα σου πάρουν ένα το σπίτι Γι' αυτό γλεντάνε Τα κοινωνικά κατακάθια και τα κοινωνικά σαπρόφιτα. απρόφητα Κατάλαβες μεγάλε Γλεντήστε λοιπόν Ένας από τους ήρωές σας ο φίλης ο, ο, Η συμπάθειά μου που δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς αυτόν, Σας το είπε καθαρά Το παραδέχτηκε Κάνουμε συμβιβασμό και όχι συμφωνία Το μνημόνιο δεν μπορεί να ξυλωθεί δε... Ποιο δίνει ρε, σημασία σε αυτά Άνοι Μηριάδες θα μπουν τα δικά μας παιδιά μέσα Να πάνε στο διάολο όλοι οι άλλοι, ρε. Θα προσλάβουμε Α είδες λοιπόν έκαναν και, και, τους... και τους γιους και τις κόρες των αποθαμένων Όλοι στην ΕΡΤ Ούλοι στο δημόσιο Είπαμε Ο γιος και η κόρη του αποθαμένου οικοδόμου Υπάλληλου μικροβιοτέχνη Υπάλληλου ξέρω εγώ λοιπόν, Να πάει στο διάολο Να ζήσουν μόνο οι διορισμένοι Δεν υπάρχει Διορισμένο Ελλάδα Κάπως έτσι πρέπει να τη λένε Κάπως έτσι πρέπει να αλλάξει όνομα Δημοσιοελλάδα δημοσιο Κάπως πρέπει να τη λένε Τι γλεντάτε ρε Κοινωνικά σαπρόφιτα; πρόφητα Τι ακριβώς γλεντάτε αυτή τη στιγμή Μας ξεφτυλίζουν, Μας σέρνουν Μας ποδοπατάνε Ζητάνε 9 μήνες Ζητάνε λέει παράταση μνημονίου 9 μήνες που ο Κοσμάκης ξέρει στο πετσί του τι σημαίνει μνημόνιο και εσείς γλεντάτε βρε κοινωνικά σαν πρόφητα. Ρε κοινωνικέ σκόλικες που δεν κάνετε ούτε για την. να... Γλεντάτε? Γιατί γλεντάτε? Τι σας σωθεί να γλεντήσετε? Ορίστη! Μου πω, μου πω η Έμαθες, Απ' την Κακαράντζα Έμαθες και τι θα έτσι δεν είναι Μου θυμίζεις, κάτι να σου πω τι μου θυμίζεις Ναι, ναι Να σου πω τι μου θυμίζεις φίλε τηλεακροατή Λοιπόν, ναι την Κακαράντζα έμαθα και το Παντισπάνη Τώρα ο Πανί Λοιπόν, μου όταν άξανα κυκλοφοράνε που λε εδώ στην περιοχή να πούμε. Διάφορε έπρεπε να πίνουν τα παιδιά να πούμε. Ξέρει τώρα να πούμε. Βέβαια ε, δε, δεν ξεκόλλησαν ποτέ από την Άμστελ. Η Άμστελ είναι εκεί στο κεφάλι του. Λοιπόν, σε ένα μαγαζί τέλο πάντων ε, ζητήσανε να φέρουν και κάποια άλλη μπύρα Εκτός από την Άμστελ. Γιατί κότεβαν, ε, έβγαλε το στομάχι του, καταλαβαίνει τι. Λοιπόν, και ε, παραγγείλαν την μπύρα που είχαν. Ε, τέλος πάντων παρακαλέσει το μαγαζάτορα so... Είναι αυτό και ο, ο, ο γκαρσόνο Λοιπόν πάει στο διπλανό τραπέζι Ακούει λοιπόν ο Πανίβλαξ oh. ε, Αλλά δεν το πιάσε Τι, τι ακριβώς παραγγείλαν oh. ε, Και λέει στο Παρακαλώ του λέει τον γκαρσόνο Τσάκανια Good". <Τι Ακούς <Τι ήθελε <"I'm still> good". <Τι> Δεν έπιασε τις καταλήξεις καλά <Τι> Αυτή λοιπόν μεγάλε αυτή όλοι είναι η πλειοψηφία της κοινωνίας. Αυτοί γλεντάνε σήμερα, γλεντάνε με κρασιά και κλαρίνα, αυτά τα οποία ε, είπε ο Γιούνκερ, ζήτησε ο Τσίπρας και επιβεβαιώνει ο Φίλης. Αυτοί γλεντάνε σήμερα. Και ξαναλέμε τώρα, εμείς, για να το εμπεδώσει σας το πούμε, εμείς είμαστε οι εχθροί τη πατρίδας και όλοι αυτοί είναι οι Έλληνες πατριώτες. Σκέψου τη τι γλεντή έχουν στήσει οι δημοσιογράφοι του Πανουράμπου, έτσι, τώρα που διορίστηκαν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όλοι διορίζονται, μεγάλε. Όλοι διορίζονται αρκεί να παίζουν το παιχνίδι της εξουσίας. όλοι μεγάλε. Και μη σκάς, το 53% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θέλει ρήξη με τους θεσμούς. <laughs> πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα. Η αριστερή πλατφόρμα μας τα λέει αυτά. Η αριστερή πλατφόρμα, η δεξιά πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν yeah. γλεντάει σήμερα. Βέβαια αν πάμε εκεί πέρα και, και ρίξουμε μια ματιά εδώ στην αίρα Ιωαννίνων θα δούμε ότι το 90% που γλεντάνε εκεί απόξω μέχρι τη μία θα γλεντάνε ανήκουν στην αριστερή πλατφόρμα Ρε, δεν έχουν μυαλό καταλαβαίνει. Δεν έχουν μέσα στο κεφάλι τους τίποτα άλλο εκτός από το βόλεμα Δεν το είχαν ποτέ Από την εποχή που τους διόριζε σοριδών στο δημόσιο ο Ανδρέας ο Παπαντρέου. Δηλαδή από την εποχή του Κύρκου Πώς να σου το Παρακαλώ. Ναι, παιδί μου, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μόρα, ναι, ναι, ναι. Πασόκ, βαθύ είναι το οποίο τώρα είναι κisnastriad πλατφόρμα. Μην ε, ρε χάνετε. Σου είπα η πασοκίλα Δεν χάνετε, ούτε πρόκειται να εξαφανιστεί ποτέ. Απλά συμπληρώθηκε από τη Σιριζίλα. Ποια είναι η Σιριζίλα, κουβέντα, δηλαδή τρώμε μασά με τα έτοιμα κλπ. Αλλά κουβεντιάζουμε και πολύ κάνουμε συσκέψεις, συσκέψεις τώρα δεν τις κάνουμε στον καφενέ, στην καφετηριά ή στη, στην ταβέρνα πολυτελείας, τις κάνουμε στο Μαξίμου στο, στα ξενοδοχεία, αυτή ποια είναι η διαφορά νομή τι μου λες τώρα η, κοντά στα 300% στο 300% αυξήθηκαν οι επισκέψεις των ανασφάλιστων πολιτών στο Ιατρίο Κοινωνική Αποστολή από το 2014 μέχρι σήμερα, Εσείς που βλεπάτε, σας ενδιαφέρει τίποτα ή έχετε. Εφεβαι, έχετε εξασφαλισμένη την ασφάλεια, εσείς. Με το που θα πάθετε κάτι, θα έρθουν τα ελικόπτερα να σας πάνε στο εκεί που πήγαν πώ τον πήγαν το σιδερένιο. Παρακαλώ. Α, είναι τουριστικός εφόσον είναι, τουρισμό. Κάνουν πρόβα. όχι επειδή τις λέμε τώρα τι είστε του αποθαμένος δεν τους λέμε έτσι τώρα επισύρεσα θα, θα, θα σου πω θα σου πω θα σου πω έχεις χάσει επεισόδια Τη λέει δεν λέμε επισύρεσα ή αυτοκτόνησε ή παράπλευρες απώλειες και τέτοιες τρίχες λέμε λέμε το εξής Λε εσύ, ο Τάδε αυτοκτόνησε. Δεν λέμε έτσι. Λέμε ένιωσε μια εσωτερική ανάγκη να κάνει μια συζήτηση για το κοινωνικό προτσέ με το δημιουργό του και αναχώρησε προ συνάντησή του. Σε παρακαλώ πολύ. Τώρα. Είμαστε, δεν είμαστε. Κατάλαβε. Δεν λέμε αυτοκτόνησε αυτό, λέμε αυτό. Δεν λέμε τρόικα, λέμε θεσμοί. Κατάλαβε. Αυτό λέμε. Δεν λέμε αυτοκτόνησε. Πώς θα το πω δηλαδή. Μην το ξαναπεί αυτό. Ούτε παράπλευρε απώλειε τα είναι πασοκοβέντε και τέτοια σου είπα πως ε, ένιωσε μια εσωτερική ανάγκη να συζητήσει ε, για το κοινωνικό προτσές με το δημιουργό του και αναχώρησε προ συνάντησή του <Και> αυτό έτσι θα λες αν μαθαίνεις ότι αυτοκτόνησε κάποιος λοιπόν πάντως σε 800.000 συνταξιούχους του ΊΚΑ και 10 το Συμβούλιο τη Επικρατείας έκρινε ότι οι περικοπές του 2012 ήταν αντισυνταγματικές και το δημόσιο πρέπει να τους καταβάλει ένα δις. <Ρι> Πώς είπες? <Ρι> το Συμβούλιο της Επικρατείας το έκρινε. Το... Το... το πρωθυπουργικό Συμβούλιο θα κρίνει διαφορετικά, γιατί, μεγάλε, έχει χεσμένους τους συνταξιούχους. Αυτοί που γλεντάνε απόξα από την ΕΡΤ αυτή τη στιγμή να είναι καλά. Αυτός ο στρατός να είναι καλά. Κατάλαβες μεγάλε Δικαιούνται αυξήσεις 5 μέχρι 15 100 και τα λιμπάν και τα λιμπάν Εσύ πιστεύεις ότι Ε? Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο Αμπα Παρακαλώ γιατί έχεις την εντύπτωση ότι... Κάτσε τώρα να σου πω λοιπόν, περίμαστε. Να σε ενημερώσω μου ότι ένας νέος, 26 χρονών ένιωσε την εσωτερική ανάγκη να κάνει συζήτηση με τον δημιουργό του και ανεχώρησε προς συνάντησή του. Βουτώντας το κενό από το νοσοκομείο Χανίων. Κατάλαβες! <Συλίδη> <Συλίδη> Ε, τι προσέχεις λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί <Γαι> Ότι όλο και μειώνεται η ηλικία των νέων αυτόχειρων. τον α, Ναι, των αυτόν που αυτοκτονούν τελευτα... τον το, το, το τελευταίο καιρό Όλο και κατεβαίνει η ηλικία προς τα κάτω Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία Παρακαλώ <Γαι> Όχι όχι. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι. γιατί ξέρει γιατί. Γιατί του σαμολάνε την εποχή που τους έχουν ανάγκη. Δηλαδή, ποιον θα βγάλουμε, στους τοπικούς, τους του Τους σαμολάνε εκείνη την εποχή. το συγκοφαντούνε, κάνω. Και μόλις βγαίνει ο δικό του, ξανακάθονται στην άκρη. Αυτό είναι, αυτό είναι το έργο που επιτελούν. Δεν είναι έργο, αλλά όταν η κοινωνία. Αγαπητέ μου, να σου πω κάτι. Όταν η κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι καρπομένη, αυτή τη στιγμή, αν πα σε ένα εκατομμύριο σπίτια, έτσι, είναι ανοιγμένε οι τηλεοράσει και τα στόματα είναι χάσκουν και κοιτάνε τα πρωινάδικα, την ΕΡΤ και αυτά. Τι να κάνει. Αυτό είναι, Προσπάθησε, προσπάθησε, προσπάθησε. Είναι, είναι... Είναι σε απελπισία, ναι, ναι Ναι, Αγαπητέ μου, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι πια επειδή και μένα κάποιοι φίλοι μου ανοίγουν την καρδιά τους εδώ λόγω ραδιοφώνου και λόγω εφημερίδας δεν έχεις πια τι να πεις τον απελπισμένο Το κουράγιο τι να το πεις Όπως λες έχεις γνωστούς και δυστυχώς νέους Οι οποίοι έχουν ρίξει μαύρο μπροστά τους Μη έχοντας Μη βλέποντας καμία λύση Και σκέφτονται ακόμη και το απονεννοημένο Τι να πεις αυτούς τους ανθρώπους Άντε στην αρχή λέγαμε κουράγιο Άντε ετώναν Τι να πεις Δεν υπάρχει επόμενο δευτερόλεπτο Όχι αύριο Έχουνε, δηλαδή νιώθουμε δύσπνοια Πώς να σου το πω, μια αγχολητική κατάσταση Όταν σκεφτόμαστε Τι θα κάνουμε Και Δεν είναι μόνο αυτό Βλέπεις και, βλέπεις και όλα αυτά τα κοινωνικά Σα πρόφητα γύρω σου Να σου εντείνουν το πρόβλημα Με όλες αυτές τις καταστάσεις Παρακαλώ Ευχαριστώ Ο Πανωράμπος Βαρτζενέγκερ α. Να σε, καλά, να, σε καλά, να σε καλά Να έχω εδώ τη φίλη μου Η οποία μου βουλέει να πούμε αυτό Και λίγο με... να γελάσει το αχείλη μα, Ο Πανουράμπος Βαρτζινέγκερ Α ο Πανουράμπος Ο Πανουράμπος σου είπα 6-7 Λοιπόν μπαίνατε εκεί και κάνατε και αγώνα μαζί τους Ναι ναι κείμενα. Αυτοί λοιπόν όλοι διορίστηκαν Αυτή τη στιγμή Απαντώ στο φίλο πριν που είπε Τι, τι έχουν κάνει αυτοί οι δημοσιογράφοι Να τι κάναν Κερδίσαν για τον πάνο κάποιες χιλιάδες ψήφους Τον κάνανε υπουργό και τους διόρισε Αυτή είναι η... παρακαλώ 8, ναι 8, 8. <Κι> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, είναι 8, ναι Και είναι σε site που ου, μπαίνετε και μάλιστα εδώ με έπαιρναν και κάποιοι και μου έλεγαν του διάβασα εκεί εγώ αυτό, σώπαρε μεγάλε εσένα όμως δεν σε διόρισο πάνω σύνα. κατάλαβες αγαπητέ μου, λέω στο φίλο τώρα και ε, ε, θλίβομαι θλίβομαι βαθύτατα όταν ακούω σοβαρούς ανθρώπους και πιστεύω ότι έχει πολλούς ακροατές πολλούς σοβαρούς ανθρώπους ακροατές αυτή η εκπομπή λοιπόν θλίβομαι δηλαδή νιώθω ανήμπορο νιώθω ανήμπορος δηλαδή νιώθω πως να σου πω την ανημπόρια ενός μυρμηγκιού κάτω από το πόδι ενός ελέφαντα όταν μου λέει ο αυτός ο άνθρωπος ότι έχω αυτή τη στιγμή νέα παιδιά γύρω μου που είναι τόσο μαύρη η κατάσταση που σκέφτονται το απονενοημένο καταλαβαίνεις και έχεις μια κυβέρνηση δηλαδή όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι ασχολούνται με την κυβέρνηση δεν παίρνουν μυρουδιά για αυτά τα πράγματα και η οποία γλεντάει γράφοντας τα παπάρια τους αυτούς τους νέους ανθρώπους έχεις αυτά τα κοινωνικά σαπρόφιτα τα οποία σήμερα στήσαν γλέντι στήσαν γλέντι γιατί βέβαια καλά κάνανε και στήσαν το γλέντι διότι όταν ακούν τον Πρωθυπουργό τους να λέει ότι σας πείραξε λέει ότι παραπροσλάβαμε τις καθαρίστριε πρόσεξε τώρα λοιπόν όταν εκεί φτάνει το μυαλό του Πρωθυπουργού τους πως να μιστήσουν γλέντι αυτοί αυτοί με όλες τις καταστάσεις, όταν έτρωγαν, μάσαγαν, έκλεβαν, τα λαμόγια δηλαδή τη ζωή μας, πάντα γλένταγαν. Μόνο που υπήρχε μία διαφορά με την τωρινή κατάσταση. Επειδή ανάμεσά τους ο υγιής κόσμος έκανε σλάλομ και κέρδιζε τη ζωή του, δεν έβγαζαν τα μύχια της κακία τους, δεικνύοντας την κακία τους, την, την, την εσχρότητα που τους διακρίνει στο διπλανό τους. Τώρα που σύγινε ο ιδιωτικός τομέας και ο άνθρωπος ο οποίος με όνειρα δεν που είχε όνειρα δεν μπορεί να δουλέψει είναι απελπισμένο, είναι σκοτωμένος έβγαλαν και την κακία του, έβγαλαν ορίστε. Ναι, ναι, ναι, ναι, το έχω, το έχω πει, το έχω πει, εξαπ, το έχω πει, αγαπητέ μου αυτό το πράγμα το έχω πει, το έχω πει δεν θέλω δηλαδή, τι να κάνω, να κάνω δήλωση τώρα του ποιο είμαι Ποτέ δεν έκανα αντιπολίτευση, δεν με ενδιέφερε η αντιπολίτευση, γιατί για να κάνεις αντιπολίτευση πρέπει να εξυπηρετείς τα συμφέροντα τη.. Ε, ε, κάποιου. Εγώ δεν εξυπηρετώ κανένα, κανένα δηλαδή τι αντιπολίτευση, σε ποιον έκανα αντιπολίτευση εγώ, στην γαλαζοπράσινη στρούγκα για να έρθει ο Τσίπρα ή κάνω αντιπολίτευση στον Τσίπρα και σώρον αυτό το συρφετό των βολεμένων, όχι αγαπητέ μου. Ποτέ δεν έχω κάνει αντιπολίτευση. Προσπαθώ μέρα με τη μέρα λοιπόν όπω σα λέγαμε και παλιότερα να μεταφέρουμε την είδηση και να δούμε και πίσω από την είδηση. Άλλε φορέ το καταφέρνουμε, άλλε όχι. Είναι σημασία ε, Αν δεν μας ακούνε Δεν βάζουμε καμία υποψηφιότητα εμείς για να γίνουμε πολιτικοί Σημασία έχει Ότι έχουμε σοβαρούς ανθρώπους που μας ακούνε Και επαναλαμβάνω θλίβομαι Νιώθω την ανιμπόρια ενός μυρμηγκιού Στο πέλμα ενό ελέφαντα Όταν ακούω αυτό τον άνθρωπο Να μου λέει ότι έχω Αυτή τη στιγμή στον κύκλο μου νέους ανθρώπους Οι οποίοι έχουν ρίξει μαύρο στην ψυχή τους Και σκέφτονται το αποεννοημένο αυτή είναι η δυστυχία την οποία έχετε σπίρι εδώ και 30-40 χρόνια στην κοινωνία με τις πολιτικές σας με το, που είστε οπαδοί αυτών των ε, καταστάσεων no, και φυσικά ως άνοα όντα σήμερα και γλεντάτε και πίνετε κρασιά πανηγυρίζοντας για τα ενιά μην, τις εννιάμενες παρατάσεις των μνημονίων no, και όλα αυτά τα οποία μας περιμένουν. Πάντως, κυρία μου και κυρία μου, όπως λέγαμε, λοιπόν, να επανέρθουμε σε κάποιες ειδήσεις. Το νομοσχέδιο, έχουμε και νομοσχέδιο για τα εργασιακά τώρα. Πρόσεξε. Πουθενά δεν αναφέρει αύξηση κατώτατου μισθού στα 650 τον Οκτώβριο, ούτε στα 751 ευρώ τον Ιούλιο του 2016. Δεν σου είχαν πει ότι θα σου πάνε το μισθό στα 751 κατώτερο Αποουσιάζει το άρθρο 15 διότι αν κατατεθεί Θα θεωρηθεί ως μονομερής ενέργεια από τους θεσμούς Κατάλαβες αγαπητέ μου Σε αυτά δεν δίνει σημασία Συνέχισε να μην δίνει σημασία Εμείς ε, δεν χαϊδεύουμε αυτιά Εμείς ε, προσωπικά εδώ Εγώ προσωπικά από αυτή την εκπομπή δεν είμαι διατηθειμένος να χαϊδέψω κανένα αυτή Για μένα Επειδή κάποιες φορές ακούτε Εκεί στο βόθρο της Βουλής αλλά δεν βάζουμε σε αμφιβολία τον πατριωτισμό Κανενός προσωπικά Δεν αμφιβάλλω Για τον πατριωτισμό τους Τους θεωρώ εθνοπροδότες Τους θεωρώ εθνοπροδότες Τοποθετημένους Να κάνουν συγκεκριμένο έργο Δημοκρατικά πάντα έτσι Το τονίζουμε αυτό οι αποδείξει είναι καθημερινές Μία από αυτές σας τη φέραμε χθες Την τροπολογία εκεί που πέρασαν σε κάτι πιο νομοσχέδιο για τους άρρωστους Λοιπόν, για, για την υλοποίηση μέρος του δεύτερου μνημονίου Αν δεν είσαι τοποθετημένος και αν δεν σε τραβάνε από το μανίκι Δεν τα κάνεις αυτά Αν δεν είσαι τοποθετημένο, Δεν χρησιμοποιεί τι κουβέντε που χρησιμοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ο Junker. Έτσι δεν είναι, έχεις δικ, δικό σου μυαλό <Συκλή> Να σκεφτείς και να μιλήσεις Αν δεν είσαι τοποθετημένος Και δουλεύεις υπέρ μιας χώρας Ή ενός λαού <Συκλή> Παρακαλώ Επαναλαμβάνω, γίνομαι ακουραστικός, α το, αλλά θα το επαναλάβω. Η δημοκρατία θέλει αγώνα, θέλει κούραση, θέλει αίμα, θέλει παιδεία. Δεν γίνεται δημοκρατία με εύπεπτο, ε, πώς να σου πω, και, εκμαυ, και εκμαυλισμένο λαό. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται να έχεις δημοκρατία. Ξέχασες ότι 1,5 εκατομμύριο πήγαν και υπογράφαν να δώσουν το δαχτυλίδι στο Γιουργάκη τον Παπαντρέο. Γιατί πήγαν. Γιατί του άρεσε ο σοσιαλισμό και η δημοκρατία, που τον είδαν τόσα χρόνια. Ξέχασες τι έγινε πόσο Ότι ήταν ο μακροβιότερο πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Γιατί τον ψήφισαν και τον έβγαζαν καταλληλότερο. Γιατί, τους, γιατί είχαν μυρουδιά από δημοκρατία. Ο λαό τα έκανε αυτά. Όμω προσωπικά, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι θέμα κρεαριού. Το θέμα είναι τι μυαλό κουβαλάει το κρεάρι. Κατάλαβε. Το πιστεύω. Και θα συνεχίσω να το πιστεύω. Τι μυαλό κουβαλάει, Μυαλό ε, ε, κουβαλάει, Μυαλό ανεξάρτητο, Μυαλό δημοκρατικό, Μυαλό κοινωνικής δικαιοσύνης να το ενσπείρει στον κόσμο, να τιμωρήσει παραδειγματικά αυτό, όλα αυτά τα λαμόγια. Γιατί στο ξανάπα, έχουμε ξαναμίγει εδώ από αυτή την εκπομπή. Σου γράφουν επιχαίου τίτλους κάθε μέρα. Πιάσανε, Λέει, τον τάδε με 30 εκατομμύρια ευρώ και από εκεί και πέρα τι έγινε. Και που τον πιάσανε, τι έγινε. Έγινε κάτι, Όχι. Αν τον βγάζανε φορά παρτίδα στι εφημερίδε, Του δημεύαν την περιουσία, Τον κλείναν και η Σόβια. Λοιπόν, τι λες εσύ, Δεν θάλαζε τίποτα. Πιάσαν το λαμόγιο προχθέ, Αυτόν που τα έπαιρνε με τον Τζοχατζόπουλο, Δισεκατομμύρια προμήθειε, Και επέστρεψε στο κράτο ένα εκατομμύριο ευρώ και τον αφήσαν ελεύθερο. Χωρί περιοριστικού όρου. Και το φούρναρι, το φούρναρι. Τον συλλάβαν για 500 ευρώ που πρόσταγε. Καταλαβαίνει τώρα. Κύριε, για ποια. τι συζητάμε τώρα. Και υποτίθεται, λέμε τώρα, α πούμε, ότι ένα αριστερό δεν μπορούσε να ανεχτεί αυτά τα πράγματα. Αυτό το κράτο να διαχειριστεί αυτή τη λαμογιά. Αυτοί οι αποκαλούμενοι αριστεροί σήμερα αυτό κάνουν. Διαχειρίζονται και ενισχύουν τη λαμογιά. Πώ την ενισχύουν, θα μου πει. φαίνονται οι ενεργείε του. Διορίζουν λαμόγια. Έχουν σε θέσει υπουργικέ λαμόγια πασοκικά. Λοιπόν. Έχουν έναν εγκέφαλο που το δηλώνουν αριστερή σε υπουργεία. Λοιπόν, τι, τι να. Τι περιμένει, γι' αυτό λέω. Δεν με ακούει σήμερα. Δεν έχει εντερνετ ο φίλο Μονίκο. Θα έπαιρνε τηλέφωνο από τη Ζάκη. Μου. Τι τέλεστε. Δεν έχουμε πρόταση εμεί αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν έχω πρόταση. Την επόμενη μέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Του ολοκληρωτισμού του. Την πρόταση εμεί την έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τη λέμε και στην είπα και πριν δύο λεπτά. Παρακαλώ. καλό. Τι έχουν δει πως έχουν. Γύρει, έχουν... Oh, ε, καλά, Εντάξει, Έλα, yeah, yeah. Δεν ξέρω Δεν ξέρω Έλα, yeah, yeah. Δεν ξέρω πως λέγονται τώρα Οι παλιές κλαδικές Με την κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ Ένα φίλο ε, Παλιά Ο οποίος είχε ένα παραλιακό μαγαζί Στα Μουδανιά Στη Θεσσαλονίκη πάνω Στη Χαλκιδική Ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος πολιτισμένος Και προσέφερε Εκτός από το ποιοτικά προϊόντα στον κόσμο και και στους τουρίστες και μουσική δίπλα στη θάλασσα έπαιζε αυτά που ελληνικά, χατζιδάκι ξέρεις και τέτοια ελληνικά, πήγε λοιπόν κάποιος και του λέει θα παίξεις σφαγιανάκι όχι ρε δεν παίζω σφαγιανάκι μα δεν γίνεται, δεν παίζω ρε σφαγιανάκι μα πως θα χορέψουν να μην χορέψουν ρε του λέει τι έγινε το κλείσε το όταν έχει αυτή τη στιγμή βουλευτή μεγάλη που σου λέει Ακούω πώ το λένε αυτό το καινούριο το φρούτο Παντελίδι πώ το λένε. Α, όταν έχει βουλευτή που τον ψηφίζει χιλιάδε κόσμο, Τιν ψηφίζει χιλιάδε κόσμο και σου λέει Αυτά για τον πολιτισμό σου. Τι περιμένει από εκεί και πέρα. Όταν ο πολιτισμό σου είναι στα χέρια αυτών των ανθρώπων που πίνουν κρασί σήμερα και γλεντάνε γιατί άνοιξε η ΕΡΤ. Τι περιμένει από εκεί και πέρα. Τι, τι, τι ακριβώ περιμένει. Για να καταλάβω κι εγώ. Πανήρθε λέει η Βασίλη στο ίντερνετ Όσοι ακούτε μέσω ίντερνετ 2 τώρα Μπορείτε να ακούσετε στις 12 Από το Radio Wall Την εκπομπή αλλά και μπορείτε και από το αρχείο Να την ακούσετε από την αρχή <Το> Αυτή είναι η κατάσταση μεγάλη. Α μην κουραζόμαστε Και τη λέμε κουραζόμαστε Τέλος πάντων κουραζόμαστε ξεκουραζόμαστε έτσι είναι η κατάσταση Τα λέμε καθημερινά Λοιπόν <Το> Και ενώ <Το> Παίζει αυτό το ωραίο τραγούδι Εμείς ε, Να σας παίξουμε άλλο ένα τραγούδι mm. Και Να επιστρέψουμε Για να δούμε ποιος είναι oh. Ορίστε παρακαλώ Να σε καλά Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μου λέει ένας φίλος και το ποδόσφαιρο ανεβάζει και κατεβάζει πολιτικούς Αν θέλεις να δεις ακριβώς από πού πλερώνονται Κάνε μια επίσκεψη στον τοίχο Το ρεπορτάζ της Θεοδοσίας της Μπατάλα Στα έχει με ονόματα με, Όχι με υπεκφυγές Με ονόματα για το ποιοι χρηματοδοτούν την δίθετη δημοκρατία στην Ευρώπη Παρακαλώ Παρακαλώ Ναι ναι ναι Για πες όχι ναι Ναι ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου. Ο Κοτζιά δεν είναι ποτέ στην Ελλάδα. Είναι σε γλεντάι, χορεύει συνέχεια στη Βόλτα. Πήγε στην Οξφόρδη τώρα και είπε ότι η ΕΕ είναι να γίνει η αυτοκρατορία. Ε, εντάξει, τι θες να κάνω εγώ τώρα. Κοτζιά είναι. Χορτασμένος είναι. Ό,τι θέλει λέει. Είναι υπουργός πάνω απ' όλα. Έχει ασυλία, πως τη λένε. Ό,τι θέλει λέει, Μεγάλη. Σημασία έχει εσύ που τον ακούστη. ορίστε. Καλά. Να σε καλά. Ναι, να σε καλά. Να σε καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, φίλε μου, ναι, είναι σαν να πάρεις τώρα, α πούμε, να πάρεις ένα βιβλίο ε... και να πά να δεσπίσει μια στο σπίτι, κλείσει την τηλεόραση, μη βλέπεις το Πάμε Να Ψηθούμε, πώ το λένε και διάβασε, ξέρω εγώ, Τζακ Λόντων. Δεν έγινε Δεν δε Εντάξει, έχει δεν, Εμεί δεν απαιτούμε τίποτα. Εμεί κάνουμε αυτό που λέει η συνείδησή μα. Ακριβώ δεν ξέρω αν με συλλήβει, και αν βρει ένας πουθενά ότι έχουμε πάρει ένα τσακιστό δεκαράκι από κανένα, να έρθει να μα το τρίψει στη μούρη. Τόσο προσωπικά, όσο και οι συνεργάτε στον τοίχο. Γι' αυτό λοιπόν φτιάξαμε και την ηλεκτρονική εφημερίδα, γι' αυτό φτιάξαμε και το ηλεκτρονικό ραδιόφωνο. Το ιντερνετιακό δηλαδή. Για να μεταφέρουμε, για να ασκήσουμε τη δημοσιογραφία που πιστεύουμε και ξέρουμε και για να ακούμε τις μουσικές που θέλουμε το, να, να ακούμε το ραδιόφωνο που θέλουμε το οποίο μπορεί να σας κρατάει και κάποιες εκπλήξεις για, για όσους ε, είναι, το, είναι συνδεδεμένοι και το ακούνε κατά περίοδους ή κάθε μέρα δεν ξέρω τι Κυρία μου και κυρία μου επειδή φτάκαμε προ το τέλος α, ας ακούσουμε μόνο ένα τραγούδι να έχουμε. επειδή φτάσανε πικρά και τα χαμπέρια είναι πολύ πικρά εκτός από αυτούς που γλεντάνε στην Ερ, ας ακούσουμε και γυρνάμε να κλείσουμε Σαν επικρά χαμπέρια στο κουτουκί του γιαβρή και σταυρώσα με τα χέρια, είπα μάλλο μη μας βρει. Χάρεπα πες εσύ γιατί μας το κάνες, γιατί πήρες απ' την παρέα μας το πιο καλό παιδί. Πάρε μπαμπές εσύ σταυρωτοί, γιατί μας το κάνες, γιατί πήρες απ' την παρέα μας το πιο καλό παιδί. Καμε βουβής το δρόμο, με τα μάτια καταλύς. Χιός θα βγάλει ένα νόμο, να μη φεύγουμε νορίς. <Τι> Φάρε παπές στα βροτι, γιατί μας το κάνες γιατί; πήρες απ' την παρέα μας το πιο καλό παιδί. Mm. Θα ρε μπαμπές γιατί μας το κάνες, γιατί πήρες απ' την παρέα μας το πιο καλό παιδί. Ήρε από την παρέα μα. Μένα τηλέφωνο ένα φίλο την ώρα που έπαιζε το τραγούδι και με ρώταγε, θα μα πούνε λέει τι μισθού του δίνουν. Α μη ρωτά αυτό, ρώτα αν θα επιστρέψουν να τα, τα αποζημιώσει. Πάχα. <laughs> <laughs> Ό,τι τρώγεται από λαμόγιο μεγάλε μετά την απομάκρυση από το ταμείο δεν επιστρέφεται. Εκτό κι αν είναι πολλά πάρα πολλά και επιστρέψει ένα εκατομμύριο ευρώ στο κράτο, λοιπόν και τον αφήσουν ελεύθερο. Δηλαδή, μεγάλε να σου κάνω μια ερώτηση. Μπαίνει σε μια τράπεζα. Βουτά εκατό εκατομμύρια ευρώ, λέμε τώρα. Ρε. Λέμε. Και του θα επιστρέφει όλα. Όλα. Μέχρι δεκάρας Θα σε αφήσουν ελεύθερο. Λέμε, ρε παιδί μου, τώρα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν ξέρουμε περιδικαστικό, να Αυτά λοιπόν. Δεν έχουμε άλλον τι να προσθέσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακολουθήσουν τα γλέρια του Καναλάρχου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και την τιμή που μα κάνετε. Να είσαστε όλοι καλά. Πάντοτε! Γεια σας και χαρά σας. FM Stereo.